Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Στο ειδόλιο του κατηγορουμένου ο Δήμαρχος Πατριάν Κώστας Πελετίδης με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος επειδή το 2015 ενώπιση των βιλευτικών εκλογών δεν παραχώρησε χώρους σε μέλη της χρυσή αυγή. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερθ Πάτρας. Ο Δήμο Ιωαννητών καταδικάζει τη βεβήλωση από αγνώστου τη Εβραϊκή Συναγωγή, βεβηλοί τι τελευταίε ημέρε έφτιαξαν στου τείχου τη Συναγωγή Αγγιλωτού Σταυρού. Καταδίκη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Σωτήρη Αργύρη, Ερθιωανίνο. Την άμεση αποσυμφώρηση του hot spot στη Λέσβο ζητά το τοπικό συμβούλιο Μόρια που αποφάσει κινητοποίηση την ερχόμενη Δευτέρα με συμβολική κατάληψη στο Δημοτικό Σχολείο και το γυμνάσιο του χωριού, αλλά και πορεία στο κέντρο τη Μιτυλίνη. Για την Ερτεγ Τραγωδία με δύο νεκρούς στον Πτελεό από τις αναθυμιάσει δεξαμενής αποβλήτων ελαιοτριβίου. Θύματα ο 60χρονο ιδιοκτήτη και ένα 55χρονο βούλγαρο εργάτη που είχε μπει για να την καθαρίσει. Άλλα δύο άτομα κινδύνεψαν επίσης. Μαρία Δημήτριου Ερτβόλου. Το Υπουργείο Εργασία στηρίζει τους του απολυμμένου του σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Ανδρέα Μεγάλες ποσότητες Κάναβη, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθησαν ένας υπάρχη που υπηρετήσε η υπηρεσία της Δυτικής Μακεδονίας και ένας ιδιώτης. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Την έναρξη τη διαδικασία παραχώρηση τη παράκτεια ζώνη τη πόλη τη Κέρκυρα στο Δήμο από τον Οργανισμό Λιμένο ανακοίνωσε ο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Σταίργιο Πιτσιόρλα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παραχώρηση του αεροδρομίου του νησιού στη Φράπορτ, στην ιδιωτικοποίηση του Ερημίτη και στην μεταβίβαση των υπολείπων ακινήτων στο νέο υπερταμείο, το οποίο όπω δήλωσε θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ. Για την Ερτ Κέρκυρα, Λίκουρδο Κιαδόπουλο. Στο 8 περίπου εκατομμύρια ευρώ εκτιμώνται οι ζημιέ από τι αιτώνε βροχοπτώσει των προηγούμενων ημερών που έπληξαν την περιφέρεια Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα τι περιφερειακέ ενότητε Κοζάνη και Γρεβενών. Για την Ερτ Κοζάνη, δέσπινα Μαραντίδου. Δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν τη ζωή του οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείριση Τεραιών Αποβλήτων Ζακίνθου μεταφέροντα σκουπίδια στον κορεσμένο Χιτά μετά από βροχοπτώσει, καθώ είναι υπαρκτό ο κίνδυνο τη κατάρρευση στον χώρο, υποστηρίζει με δηλώσει του στην Ερτ Ζακίνθου ο πρόεδρο του Σωματίου. Κείτου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Εύρου με τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου θα συζητηθεί από φορεί, πολιτικά πρόσωπα και πολίτε στην ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμο Αλεξανδρούπολη στι 29 Σεπτεμβρίου. Τι πρώτε ημέρε του Οκτωβρίου η ημερίδα θα επαναληφθεί στη Μυτιλίνη, από φορεί του νησιού, που συντονίζονται με την πρωτοβουλία για τη θαλάσσια σύνδεση. Έρτο Ρεστιάδα, Χρήσου Λεσσαμουρίδου. Περισσότερες από 200 οικείες θα μείνουν χωρίς τηλεθέρμαση στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου καθώς δεν έχουν πληρώσει τις οφειλές οι οδιοκτήτες από το 2014. Αν δεν πληρώσουν το χρέος, είπε ο διευθυντή της ΔΕΤΕΠΑ κύριο Χαριτήδης, δεν θα συνδεθούν με τη τηλεθέρμαση, η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει περί της 15 Οκτωβρίου. Για την ΕΡΤ ΦΛΟΝΑ στο Μαΐ ναι, στη φιλοξενία 2.000 προσφύγων στην Κρήτη, είπαν στη στριπτική πλειοψηφία του οι δήμαρχοι του νησιού κατά τη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Ως λύση, προκρίθηκε η ενοικίαση σπιτιών και διαμερισμάτων αντί των ανοιχτών κέντρων φιλοξενία, ενώ αποφασίστηκε η κατανομή των προσφύγων να γίνει ένα νομό με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. Από την ΕΡΤ Ιρακλίου, Δημήτρη Καριοτάκη. Πρέπει να δούμε τι ξοδέψαμε ως χώρα, τι πήραμε και τι προσέφεραν οι ΜΚΟ υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, Κώστας Αγοραστός, ζητώντας συνολικό απολογισμό για το προσφυγικό με αφορμή τη συνεδρίαση της Ένωσης για το θέμα. Ερτ Λάρισας, Γιάννης Γιάτσικος. Την υποστελέχωση και τη διαχρονική απαξίωση του κτηματολογίου Ρόδου από την Πολιτεία κατήγηλε χθες τότε εδώ αφού σήμερα υπηρετεί ένας μόνο τεχνικός υπάλληλος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών στους πολίτες που ταλαιπωρούνται αλλά και στο κράτος που χάνει σημαντικά έσοδα για την Ευθρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Με 2.000 ευρώ επικήρυξε η Κυνηγητική Ομοσπονδία Πελοποννήσου το δράστη που πυροβόλησε και τραυμάτισε ένα πανέμορφο φλαμίνκο στην περιοχή της πρώην λίμνης Μουριάς. Το πτηνό που μεταφέρθηκε στο ειδικό κέντρο στην Έγινα για να του παρασκευτούν οι πρώτες βοήθειες. Για την Ερτ Πύργου, Ζαχαρίας Μαντάς. Συναυλία με την εθελοντική συμμετοχή καρδιτσιωτών καλλιτεχνών και μοναδικό εισιτήριο την προσφορά τροφίμων και φροντιστριακών βιβλίων διοργανώνεται αύριο και την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσα με πρωτοβουλία του Δήμου. Δωραμητρά Καρδίτσα Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Η Τριπολίτη Αηθοποιό Αντωνία Γιανούλη θα παρουσιάσει την Παρασκευή στον Πειραιά, την εκδήλωση ειρήνη και αλληλεγγύη για την υποδοχή των Χιμπακούσα, των Επιζώντων τη Χιροσίμα και του Ναγκασάκη για την ΕΕΤ Τρίπολη Σπέγγι Μπρούσαλη. γιορτή μελιού θα πραγματοποιηθεί στην Κομωτινή στις 30 Σεπτεμβρίου, 1η και 2ο Οκτωμβρίου. Τη δεύτερη γιορτή μελιού διοργανώνει Οκτωβρίου. τη δευτερη Σύλλογος Νομού Ροδόπης στο κεντρί. Ένας σύλλογος που 92 μέλη. Στη Ροδόπη δραστηριοποιούνται συνολικά 720 μελισσοκόμοι. Ερτ Κομωτινής Μαρία Νικολαου. Έχοντας περάσει μια απαιτητική περίοδο Ολυμπιονίκης, Λευτέρης Πετρούνιας, αποφάσισε να χαρίσει στον εαυτό του λίγες στιγμές ξεκούρασης, επιλέγοντας για αυτό τα Χανιά. Μαζί και η πρωταθλήτρια στη ρυθμική γυμναστική και σύντροφός του, Αγγελική Μιλούση. Για την Ερθ Χανίων, Μαρίνα Μαντακάκη. Ήταν οι από την περιφέρεια σε